Για τι θρησκευτικέ μας δοξασίε, ο κούφο Ιουλιανό είπε: Ανέγνων, έγνων, κατέγνων, τάχατε μας εκμυδένισε με το κατέγνων του ο γελιοδέστατο. Τέτοιε ξυπνάδε όμω πέραση δεν έχουν σε εμά του χριστιανού. Ανέγνω αλλού ήγα ο Κάν κατέγνω απαντήσαμε αμέσω.